With you. If you're If you're If you're αυτό γίνεται γιατί Γιατί τα στελέχη μας Η ηγεσία μας Δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάστε και μακροοικονομία ή μικροοικονομία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 Ο Φούχτελ είναι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος πάρα πολύ συμπαθής Πάρα πολύ συμπαθής δεν θα αν σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Εκώ δεν δέχομαι αυτόν τον χαρακτήριο. Δεν δέχομαι αυτόν Και στα καταστασία του Πασόκου μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Έχω έδεινας ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν θέλετε ποι? να μα απαντήσετε, <σχερνικές> δεν θέλω να σας απαντήσω. <σχερνικές> <Ονομάτας> σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι η υπουργοί, οι η πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη <σχερνικές> Εμένα με την έννοια τη επιτήρηση θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη ευροζόνη για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα, <ποιος> <présacción> Mit dir, Lili Mal, wenn sich die später Nebel nebenreh, er wird bei dir Laterne stehen. Mit dir Lili Marle mit dir. <σταλείως> είναι είναι στρατιώτες ξένοι Για να με γραβάτα και κοστούμι. <σταλείως> Γεια σας φίλοι του πλατία ραδιο. Ακούτε την εκπομπή πάς Γερμανικά στο μικρόφωνο το πανδομανλάξις Παναγιώτης. <σταλείως> Στο I was made that way. I can't help it. Εναλλακτικά, στο πλατεία listen to στο Κάθετο πλατεία κάθετός Χαιρετισμούς από μένα και την το επιτελείο του σταθμού σε όλους τους γαλάτες mm. Όλο το γαλατικό χωριό ακούει πλατεία Ρέντιο Όλο το υποκατοχή γαλατικό χωριό, Όπως λέει στο intro τη εκπομπή μα, ο μουσική του λιγισμού Μίκη Θεοδωράκη. Σαν σήμερα. Πέθανε, δολοφονήθηκε από τις παρακρατικές δυνάμεις των Παλατιών και αυτών οι οποίοι υποδέχτηκαν τη Χούντα με θερμές αγκάλες, ο Σωτήρη Πέτρολης, της νεολαία Λαμπράκη. I, οι γανάθες του χαλατικού χωριού να μην ξεχνάνε πώ χύσαν το αίμα τους και αυτήν την πατρίδα για να την παραδώσουν τώρα κλαβωμένοι ξανά η δόπκιλακέδεςες. Εκεί θρηνιά προ Χριστού η προγονή των σημερινών γάλλων η είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλέ μεγάλες μας. <Το> Ο μαστεί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρος που είναι καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατρόφαλα. <Συλίου> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρίμία μας με τον πολεμιστή Αστήριο. η radio. radio.telia.com και myradiostream.platiaradio.alon.com κάθες το platia radio. Oh, και το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, έχει να κάνει mm -hmm. με την συγκρότηση και ίδρυση του ευρωστρατού. Mm -hmm. Γιατί η νέα Συμμαχία, η νέα Αυτοκρατορία των Βρεξελών για να υπάρξει ως υπόσταση, ως αυτοκρατορία με τη γεωστρατηγική και τη γεωπολιτική ισχύ της, πρέπει να αποκτήσει ένα δικό τη στρατό. Οπότε, η ταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία της Γερμανίας Μέρκελ, Σόιμ, Λιρομπάι και όλοι αυτοί οι συμπαθείς κύριοι που του έχουμε θάει σε τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποφασίσανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να αναθέτει την προστασία της μόνο στον ΝΑΤΟ χωρίς να βγαίνουν σε ρήξη ακόμα τουλάχιστον χωρίς να είναι σε ρήξη με τον ΝΑΤΟ και τα ευρωατλαντικά συμφέροντα αποφασίζουν οι ταγιοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα στρατιωτικό σώμα δικό της, ανεξάρτητο από το ΝΑΤΟ το, οποία, το οποίο σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα εξυπηρετεί και αυτό τα ανατοϊκά, ευρωατλαντικά συμφέροντα, αλλά με μια πιο κυρίαρχη, πιο ανεξάρτητη, ευρωπαϊκή, ευρωκρατική για την ακρίβεια δύναμη. Αρδελόν, βαγαμοντάζε, γι' αφού λίγο οι όπω λέει η γερμανική αστική ελίτ που κυριαρχεί στην Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες ελίτ της Ευρώπης που συνεργάζονται με το γερμανικό διευθυντήριο των Βρεξελών για να πετύχει αυτό που λένε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση το οποίο είναι ένας ευρωκρατικός με την ακρίβεια ολοκληρωτισμός Νεοναζιστικό ολοκληρωτισμό για να πετύχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που λένε και η κατάργηση των συνόρων και όλα αυτά τα ωραία εντό τη Ηνωμένη Ευρώπη <Κι> για να πετύχουν όλα αυτά, πρέπει η Ευρώπη να έχει δικό τη στρατό και να μην είναι απλά να μην αφήνει απλά τον Άτο να την προστατεύει. Με να έχει ένα δικό τη αυτόνομο στράτευμα ομοσπονδιακό. Όλα αυτά για να πετύχει η ομοσπονδιοποίηση τη Ευρώπη και αυτό που ονομάζουν πραγματικά Ηνωμένη Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ο ευρωκρατικός ολοκληρωτισμός Όσο <Κι> εδώ καλά θεωρητικά ότι θεωρητικά, όταν γίνεται μια συμμαχία κρατών και εθνών λαών αυτά τα... η Ευρώπη έτσι φτιάχτηκε θεωρητικά έτσι ώστε να μην εξαρτάται από Ανατολή και Βίσσε από Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής φτιάχθηκε ούτως ώστε να είναι μια εξάρτητη οντότητα. Οπότε μια εξάρτητη ευρωπαϊκή οντότητα θα έπρεπε να έχει όντως το δικό της στράτευμα και να μην υπάγεται στα ανατοϊκά στρατεύματα Είναι όμως έτσι? Δεν είναι έτσι γιατί όπω θα δούμε ε, ο Ευρωστρατός εξυπηρετεί τα συμφέροντα, δεν αποσχίζεται από τον Άτο, απλά αποκτάει μια εξαρτησία από τον Άτο, εξυπηρετεί ακόμα τα ευρωατηλαντικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της αντιβρωατηλαντικής συμμαχίας και εκτός αυτού, από ό,τι θα δούμε στη σειρά εκπομπών, δεν θα είναι μόνο η σημερινή εκπομπή, όπως κάναμε σειρά εκπομπών για τις παρακολουθήσεις της BND, της CIA και την κόντρα τους και όλα αυτά τις προηγούμενες εκπομπές μας έτσι θα κάνουμε σειρά εκπομπών για τον Ευρωστρατό, η Eurogenfort και όλα αυτά. Όπως θα δούμε λοιπόν, ο Ευρωστρατός δεν υπάρχει μόνο για καταστολή έξω της Ευρώπης, αλλά υπάρχει για καταστολή μέσα στην Ευρώπη. Οπότε μάλλον εμεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν παίρνει το όραμα του The goal Σάρκα και οστά, ούτε η Ευρώπη θα αποκτήσει μια ανεξαρτησία συγκριτικά με τη Δύση όμως θα παραμένοντας το δεκανίκι της Δύσης προτάσετε η ανάγκη αυτό που ονομάζουν κάποιοι τέταρτο to Reich κάποιοι άλλοι νέα ιερά συμμαχία, και στο εξωτερικό αυτό το οποίο μας η δική μας Ευρωπαϊκή ιδέα και Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτό που ο έλεγε θεωρία ζωτικού χώρου της Γερμανίας, πρέπει να αποκτήσει στρατιωτικά σάρκα και οστά, όπως έγινε στον Πρώτο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή και νωρίτερα. Αλόν, λεύε τοί, πάρ, το λίγος δεν είναι πολύ μεγάλο για εμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε να εξετάσουμε την προέλευση του Ευρωστρατού πότε πρωτοϋπόθηκε ως ιδέα σύγχρονα γιατί η ιδέα του Ευρωστρατού όπως θα δούμε στις επόμενες εκπομπέ είναι μια χιτλερική ιδέα και σήμερα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανία, <σομίου> η οποία πλέον επειδή έχει μια δυσκολία να στείλει στρατεύματα το εξωτερικό λόγω του αμαρτωλού παρελθόντος της Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σώμα Το οποίο όμως προβλέπεται να απαρτίζεται κυρίως από τμήματα γερμανο-ολλανδικά του ΝΑΤΟ Φαίνεται ότι ο Ευρωστρατεύσεις χρησιμοποιείται για να πενεχοποιήσει τη Γερμανία Πάμε να δούμε λοιπόν Την πρόελευση του Ευρωστρατού ξεκινώντας από τη συνθήκη του Μάστριφτ την αρχή του κακού στην Ευρώπη. Συνθήκη του Μάστρικτ, η οποία υπογράφηκε το 1993 και αποτέλεσε ίσως την αρχή του κακού σε ένα ήδη στρευλό δημιούργημα όπως ήταν η ΗΕ, ΕΕ. η Συνθήκη του Μάστρικ στην Συνθήκη του Μάστρικ δημιουργήθηκε το προσχέδιο για αυτό που τότε ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, το οποίο θεωρήθηκε ως πυλώνα του ευρωπαϊκού οράματος. Τότε, σε συνθήκη του Μάστρυφ το 1993 και με το προσχέδιο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας πρωτοϋπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει υπόσταση και δομή είναι αναγκαίε οι στρατιωτικές δομές της ως συμπλήρωμα. Ακολούθησε η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ελσίνκι το 1993 ε, στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων. Ο πρωταρχικός στόχος που τέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ελσίνκι το 1999 ήταν τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν δυνάμεις Άμεσα διαθέσιμες να αναπτυχθούν σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητα. Ακολούθησε η επιχείρηση Άρτεμις. το 2003, όπου έλαβε χώρα στην περιοχή Ιτούρη, βορειοανατολικά του Κονγκό. Η επιχείρηση Άρτεμις έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία τη ευρώπης. Επιχείρηση ευρωπαϊκή, ευρωκρατική, χωρίς την ανάπτυξη δυνάμων του ΝΑΤΟ. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια των ευρωκρατών να απαγκιστρωθούν εν από το ΝΑΤΟ. Απέδειξε ότι οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν το 1999 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στελσίνκι ήταν υλοποιήσιμες. Μόλις τρεις εβδομάδε χώρισαν την πολιτική απόφαση από την έναξη της στρατιωτικής. Και εδώ φτάνουμε στο International Operational Capability ή IOC. Το οποίο ουσιαστικά είναι η στρατιωτική απόφαση από την πολιτική στο να δημιουργηθεί ο Ευρωστρατός. <Το> <Το> <Το> Τα αποτελέσματα, λοιπόν, της πρώτης άσκηση της άσκηση επιχείρηση Άρτεμις, η οποία έγινε στην περιοχή η Τούρη του Κογκό, αλλά και η Rinsial Operational Capability, ήταν θετικά για τους Ευρωκράτες πάντα. Ε, η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών κρατών ήταν άμεσα. Το 2004, πρωταρχικός στόχος ήταν το να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μονάδων μάχης έτοιμων να αναπτυχθούν άμεσα σε περιλαμβανόμένου του εντοπισμού των κατάλληλων στρατηγικών αερογεφυρών, τη βιωσιμότητά τους και τη μεταβίβαση πόρων να τις υποστηρίξουν μέχρι το 2007. Τον Ιούνιο του 1904, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στο στρατιωτικό προσωπικό της, Στη συγκρότηση του στρατιωτικού προσωπικού της. EU Military, Military Staff. EU Military Staff, πράγμα το οποίο σημαίνει Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Προσωπικό, ανατίθεται από τη Στρατιωτική Επιτροπή, τη Military Committee, Τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει ένα σχέδιο για τη μονάδα μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που ονομάστηκε European Union Battle Group βασιζόμενο σε ένα έγγραφο που ανέπτυξαν οι τρεις μεγάλοι της Ευρώπης η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Ο στόχος ήταν να διαθέτει μέσα του 2010 μια καλά εκπαιδευμένη μονάδα 1500 στρατιωτών σε εντιμότητα Συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των κατάλληλων στρατηγικών αερογεφυρών και τη βιωσιμότητά του και τη μεταβίβαση πόρων. Τώρα, οι μονάδες αυτές θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να έχουν μια, τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης εκτός Ευρώπης προς όλες κατευθύνσεις και να φέρουν τη σταθερότητα μέχρι όπου οι απαραίτητες αρνητικές δυνάμεις ή έλοπινες δυνάμεις του ΙΕ ΕΕ, ή άλλων οργανισμών να είναι σε θέση να, να τι αντικαταστήσουν. Ο πυρήνας τη ιδέα αυτή και τη υλοποίησής τη είναι η European Union Battle Group η μονάδα μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απόφαση του Οκτώβριου 2006, με την αποστολή εγγράφου τη της Μεγάλης Βρετανίας, συμπεριλήφθηκε η European Battle Group. Τον Ιανουάριο του 2005, η πρώτη μονάδα μάχης ανακηρύσσεται η in Initial Operational Capable, έτοιμη να εκτελέσει αποστολές μικρών εκενώσεων. Τον Ιανουάριο του 2007, το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως Full Operational Capable. Έχει δηλαδή πλέον και δυνατότητα να εκτελέσει κάθε είδους επιχειρήσεις. Όχι μόνο λοιπόν μικρές εκενώσεις. Μια μονάδα μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, European Union Battle Group, είναι στο βαθμό, στον ελάχιστο βαθμό, η AEUBG, -E είναι στον ελάχιστο βαθμό, στρατιωτικά αποτελεσματική, αξιόπιστη και συνεκτική δύναμη να αναπτυχθεί άμεσα ή κανένα εκτελεί από μόνο τις επιχειρήσεις ή το πρώτο στάδιο μιας μεγαλύτερης επιχείρησης Capable of Executive Stand Alone Operations or Initial Phase of a Ledger Operation όπως λέει. Μπορεί να αποσταλεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόσταση 6.000 χιλιόμετρων περιμετρικά των Βρυξελών Κυρίως μετά από έκκληση του ΙΕ. Κάθε εξάμεινο δύο τέτοιου τύπου μονάδες είναι σε ετοιμότητα. Κάθε τέτοια μονάδα αποτελείται από το αρχικό της επιτελείο, Force Headquarters και το, αναγκαίο, και το αναγκαίο σύστημα επικοινωνίας. Communication and Information Systems. Μια μονάδα πεζικού, Infantry Task Force, ενισχυμένη με τον απαιτούμενο Combat Support και την ανάλογη τεχνική υποστήριξη. Διαθέτει προσωπικό 1.500 με 2.000 άτομα, στρατιώτες. Οι μονάδες αυτές προορίζονται για παραμονή 5 με 10 ημερών στα εδάφη που θα αποσταλούν με του Συμβουλίου. Θα πρέπει να προβλέπετε η δυνατότητά τους μέχρι και για 30 μέρες όπου θα μπορούν να παραταθούν σε 120 με τον κατάλληλο ενθουσιασμό. Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη θα συμβάλουν και εδώ πάμε το πως πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούνται ηγέτιδες χώρες στις οποίες οι υπόλοιπε παρκάρονται και να αποφέτουν την ασφάλειά τους. Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη θα συμβάλλουν με τις δικές τους ανεξάρτητες μονάδες, ενώ τα μικρότερα αναμένεται να σχηματίσουν κοινές, κάθε μία από τις οποίες θα έχει την ηγέτιδα χώρα όπου θα διοικεί την επιχείρηση. Σε κάθε μονάδα χορηγείται μια απο τις οποιες θα εχει την ηγέτηδα χωρα οπου θα διοικει την επιχειρηση σε καθε μοναδα χορηγειται μια εδρα για τις επιχειρήσεις της. Μια ήδη υπάρχουσα, σε εθνικό επίπεδο, συμπληρώνεται από μέλη άλλων κρατών μελών, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να διοικεί μια επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, αλλά και δύο μικρά, εμείς και η Ιταλία, έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα εθνικών εδρών για στρατιωτικέ επιχειρήσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ich frag dich nicht, wer du bist. Ich nehm dich, weil mir so ist. Ja, du so bin ich. Vor einem Jahr, da wollte mich einer mal zur Frau. Lach doch nicht, er hatte bar 3000 Dollar, ganz genau. Ich fand ihn nett und warum so sagte ich ja. Συγκεκριμένα, και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, οι τρεις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις τη Ευρώπης, αυτή η οποία σήμερα φαίνεται να καταλάβει τα Ινία, τον yeah. διευθυντηρίο, η Γερμανία, η Γαλλία, η οποία πλέον φαίνεται να δυνατίζει και να γίνεται απλά να κινείται απλά πέδεξ της Γερμανίας. Η Αγγλία, η οποία υπάρχει πάντα ως επόπτης δυτικών, αγγλικανικών καθαρά συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκή Ένωσης, μαζί με την Ιταλία, μια μικρή χώρα και εμάς, δηλώσανε ότι δίνουν βάσεις στον Ευρωστρατό. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Γερμανία, είναι κατανοητό. Η Ιταλία και η Ελλάδα και γιατί οι ντόπιοι μας δίνουν βάσεις του Ευρωστρατού, χώρια της βάσης του ΝΑΤΟ που υπάρχουν στη Σούδα, γιατί οι ντόπιοι μας δίνουν βάσεις του Ευρωστρατού, πέρατε να ρωτήσουμε. <συρίζοντας> Man man sucht hat, noch nicht da zu sein. Εκεί λοιπόν που διαβάζεις πού θα βρίσκονται, σε ποιες περιοχές ε, θα βρίσκονται αυτές οι βάσεις του Ευρωστρατού διαβάζεις το Πότσινταμ το Νόρθγουντ το Παρίσι και ξαφνικά βλέπεις τη Ρώμη και την ελληνική Λάρισα την οποία παραδίδουνε οι ντόπιοι εδώ, Λακέδες, στον Ευρωστρατό όπως παραδόσαν ακριβώς τη μάχη τη βάση της σούδα στον Άτομο Λοιπόν, ε, το Παρίσι, στο Παρίσι, το Πότσγκαν, τη Λάρισα, και τη Ρώμη και το Νόρτγουτ μπορούν να παράσχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον απαραίτητο κτηριακό και τεχνικό εξοπλισμό ώστε να μπορούν να διοικήσουν μια στρατηγική επιχείρηση με διεθνή σύνοχεση προσωπικού. Το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία η Γερμανία είναι σε όλα μέσα και η Ισπανία και η Μακεδονία θα σχηματίσουν το 2014 μια μονάδα μάχης Έτοιμη να αναπτυχθεί από το δεύτερο εξάμεινο του 2014. Man hat jetzt alles, was man will. Man könnte glücklich sein. Die große Stadt ist plötzlich still. Man lebt für ihn allein. Man denkt an nichts.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 προφανώς. Απορώ πως σε ένα έγγραφο αναφέρονται και τέτοιο οικοτυπογράφων και Έλληνες πολιτική. Ε, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ισπανία και τα Σκόπια θα σχηματίσουν το δεύτερο εξάμεινο του 2014 μια μονάδα μάχης. Πρόκειται για τη συνάντηση η οποία έγινε πριν λίγο καιρό. Για, για την οποία θα πούμε σε <ΣΣΠΟΣ> επόμενε εκπομπές. <ΣΣΠΟ> για δεύτερη φορά το Βέλγιο κατέχει την ηγετική θέση και ω εκ τούτου είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και εκτέλεση της Αποστολής. είναι <ΣΣΣ> Ένα και τώρα πάμε να δούμε τα παιχνίδια που κάνουν στην Ελλάδα τα Βαλκάνια και στη χώρα μας συγκεκριμένα στην Ελλάδα που αφορούν τον Ευρωστρατό πράγματα τα οποία δεν τα ακούσαμε τότε. στην έδρα της της 71 η αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, στη Νέα Σάντα Κιλκής διεξήχθη η διακλαδική πολυεθνική στρατιωτική άσκηση με την ονομασία Τάλος 13 του σχηματισμού μάχης Hellbrock της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεφαλή στην Ελλάδα και συμμετέχουσες χώρες τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο. Ο σχηματισμός μάχης Hellbrock θα μπορεί να αναλαμβάνει επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων και ειδικότερα επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας humanitarian assistance και κένωσης άμαχου πληθυσμού. Προβάλλοντα λοιπόν τα γνωστά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν στι συμπεριληπτικέ σε Βαλκάνια, Λίβανο και Αφρική περί παροχή ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία του άμαχου πληθυσμού, η ανακοίνωση του ΓΕΘΑ αποκαλύπτει ότι σκοπό τη άσκηση ήταν η προετοιμασία αξιολόγηση πιστοποίηση του σχηματισμού εν ώψη τη διάθεσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο ο εξάμεινο του 2014. Ο σχηματισμό θα μπορεί να αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντα κατόπιν απόφαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη και στο πλαίσιο απόφαση του ΙΕ. Γι' αυτό είπαμε και την αρχή ότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχετε σε ρήξη ο Ευρωστρατό με τα ανατολικά και ευρωατλαντικά συμφέροντα. Αντίστοιχου σχηματισμού συγκροτούν και άλλε χώρε τη ΕΕ. Η άσκηση, υπό το όνομα Τάλλο 13 του σχηματισμού μάχης Χέλμπροκ, διεξήχθη από 8 έως 18 Οκτωβρίου με σκοπό την προετοιμασία αξιολόγησης, πιστοποίησης, του σχηματισμού που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ύπαρξη κάποιες μειονότητας σε μία χώρα και η διεκδίκηση ανεξαρτησίας από ομάδες ατάκτων γίνεται αιτία πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ δύο γειτονικών χωρών που ακολουθούνται από παρέμβαση της ιεθνούς κοινότητας. Το πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις της Hellbrock, με σκοπό την επίβλεψη κατάπαυσης πυρός που έχει επιτευχθεί με την προστασία Ευρωπαίων πολιτών, την επίβλεψη διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και την προστασία αμάχων. Όπω like AUTHORWAVE Όπως είπαμε λοιπόν, η διεκδίκηση της ανεξαρτησίας κάποιων λαών από αυτό που ονομάζουν εκείνοι ομάδες ατάκτων, μπορεί να γίνει αιτία πολεμικής σύγκρουσης που ακολουθούνται από παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Και στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις της Hellbrock επεμβαίνουνε με σκοπό την κατάπαυση πυρός, προστασία Ευρωπαίων πολιτών και την επίβλεψη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ό,τι ακριβώς κάνανε τα ανατοϊκά στρατεύματα τα οποία διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία κατά το προηγούμενο τέρμινο. Me. Me Η ΔΕ αλάδα συμμετέχει στον Ευρωστρατό και μάλιστα συμμετείχε ως επικεφαλής της άσκησης Τάλος 13 το... Για το σχηματισμό μάχης Χέλμπροκ, χωρίς οι Έλληνες να γνωρίζουν τίποτα. Όπως είπαμε στην αρχή, σε μια Ευρώπη των λαών ή σε μια έστω Ευρώπη όπως ας πούμε άνθρωπος τον Τεγκόλ που πολέμησαν τον ναζισμό σε μια τέτοια Ευρώπη θα είχε μια λογική γιατί θα μπορούσε να αποτελεί την ανεξαρτησία της Ευρώπης των λαών ως οντότητα από οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη, κυρίως στην Αμερική. Σε μια Ευρώπη σήμερα, κυριαρχίας της Γερμανίας, πολιτικής και οικονομικής, όπου όλες οι χώρες, ακόμα και η Γαλλία, δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν και μόνο η Μεγάλη Βρετανία για τα μάτια των Αμερικάνων φέρει αντιστάσεις στο γερμανικό ευρωπαϊσμό όπως προβάλλεται. Μια τέτοια δύναμη, όπως θα δούμε και στις επόμενες εκπομπές, αναμένετε να αποτελέσει τον στρατό του επόμενου ΡΑΙΧ. <Συσίλια> <Συσίλια> Όλα αυτά, ενώ πάνω στην Ουκρανία βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ και ξεχωριστά ο Ευρωστρατός καλούνται να επέμβουν ούτω ώστε να προστατεύσουν τον ναζιστικό καθεστώ. η όλα. All όλα μου Keep night and day. Hey, call me The και όπως θα δούμε και στι επόμενες εκπομπές Η Hellbrock αυτέ οι μονάδε ευρωστρατού Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τμήμα Ενός ευρύτερου σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Το οποίο προβλέπει και άλλες δυνάμεις Όπως είναι η Eurogenfor οι δυνάμεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν πια Όχι εκτός ευρωπαϊκών συνόρων αλλά και εντό Ευρωπαϊκών Συνόρων για με βάση αυτά που λένε σήμερα οι Ευρωκράτες των Βρυξελών άτακτοι και δυνάμεις ατάκτων υπάρχουν και σε χώρε όπως η Ελλάδα. Τις επόμενος εκπομπές θα βγάλουμε και τα έγγραφα τα οποία λένε για δυνάμεις ατάκτων στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα όπου ανταλλάζονται πυροβολισμοί επί της αιρμού. <Τι> Ο Ευρωστρατό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο χώρε όπω είναι η Ουκρανία, χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουν τι επόμενε εκπομπέ, την επόμενη τετάρτη και τι επόμενε τετάρτε όπου θα δείξουμε τα άλλα τμήματα του Ευρωστρατού, όπω είναι η Ιοροτζέντη, η οποία προβλέπει την καταστολή ατάκτων σε χώρε όπω είναι η Ελλάδα, σε χώρε οι οποίε όπω λένε έχουν υπογράψει μόνο. Λοιπόν, όπω λένε τα γερμανικά περιοδικά πρώτη κυκλοφορία, τα οποία πουλάνε άφθονο δημοσιογραφείο και άφθονο γερμανικό σοβιετισμό. Όπως λένε τα φύλλα περιοδικά αυτά, η Ελλάδα είναι χώρα Πακιστάν. Είναι επίπεδου κατιστραμμένου κράτους, Πακιστάν, όπου το επόμενο στάδιο από το κατιστραμμένο κράτος το οποίο κατιστραμμένο κράτος, όπως θεωρείται στην Ευρωπαϊκή και το Πακιστάν, δυρούν δυνάμεις της Αλκάιντα, δυνάμεις απάκτων. Το επόμενο στάδιο του Πακιστάν είναι το Αφγανιστάν, δηλαδή το κράτος παλιά Δηλαδή το κράτος όπου η διεθνή σκηνότητα, οι των λαών, το ΝΑΤΟ, η και όλα αυτά τα οποία φτιάχνουν Παραγωγικνιοκράτε καλούνται να επέμβουν. Για σήμερα φίλοι του πλατεία Radio ακούστε να εκπομπή πούπι στο μικρόφωνο του σταθμού καμπανομονάξις Παναγιώτης. Τζόνι, στο Johnny, και Γερμανικά για να διαβάσετε άρθρα <arkadaşlar> ή να ακούσετε τις αποδικευμένες εκπομπές της Κονσέρδας. -Oh. Διότι όπως και τότε τι και, και τώρα προελάβουμε τις Κονσέρδες. Έχει ανέβει ήδη στην Παξ Γερμανικα, στη στήλη Παξ Γερμανικα του Κλατεία Ρέντιο. Έχει ανέβει ήδη προηγούμενη χουμπή, τις προηγούμενε τετάρτε για τον υπόγειο πόλεμο NSA και BND. Όπως έχει ανέβει το άρθρο μας με τίτλο «Γγάζα, η Κύπρος και οι δολοφόνοι των λαών». Ένα άρθρο που όταν το έγραψα και το διάβασα, είπα ότι έχω να γράψω τόσο τέτοιο άρθρο, ακόμα και σε έκταση. Μου πήρε Μπείτε, διαβάστε το για να καταλάβετε πώ συνδέεται η Γάζα με την Κύπρος και με ποιε μεθόδου οι δολοφόνοι των λαών επενδύουν σε κράτη για να επιβάλλουν την τάξη. Όπω μπορείτε να διαβάσετε και το προηγούμενο άρθρο μα τη ΠΑΛΤΖΙΓΡΑΜΑΝΙΚΑ με τίτλο Far West ή ΕΡΜΟΥ για την ανταλλαγή πυροβολισμών επί τη ΕΡΜΟΥ σε ένα κράτο τύπου. Πακιστάν, Στο οποίο καλείται να εκπέμπει η χρηστινή κοινότητα. Αυτέ τι μέρε τα ανέβηκε η σημερινή πάξη γερμανικά σε κονσέρβα, όπω τα και η μαύρη λίστα τη Κυριακή που μα πέρασε για τον Αντώνη Σαμαρά. Υπό τον τίτλο «Τεροδαντώνης τη άνοιξη και των Παρασκηνίων» το τέταρτο μέρος. <Τι> <Τι> Έτσι για να όσοι δεν ακούσατε τη <Τι> ζωντανή <τις> κομπή <Τι> τη Κυριακή, να μάθετε <Τι> τις σχέσεις <Τι> του Αντώνη Σαμαρά <Τι> με τη μαφία Siemens. Το ανθρώπινο, όπω ακούσαμε στο intro και ακούμασταν στι εκπομπέ, δεν ξεχνάει να λέει πόσο φίλοι και σύμμαχοι τη χώρα είναι η Γερμανία. Κατά τα άλλα, πατάτε πλατεία radio.gr και διαβάζετε όλα τα άρθρα τα οποία ανεβαίνουν στο πλατεία Radio από του admin του site. Ich kann halt nur. Und gar και μην ξεχνάμε σαν χθε δολοφονήθηκε σαν χθε ή προχθές δολοφονήθηκε ο Σωτήρης Πέτρουλας από το παρακράτος της ξενοκρατίας το οποίο υποδέχθηκε τη Χούντα με ανοιχτές αγάλες στην Ελλάδα πάλι την Κυριακή με τη Μαύρη Λίστα και την αισθία Ανομία. Και την επόμενη Τετάρτη στις 4 η ώρα, πάλι μετά τις 4 η ώρα, συνεχίζουμε το θέμα του Ευρωστρατού. Μένουμε ζωντανοί, μένουμε μια γροθιά, μια δύναμη, μια οντότητα, ένας λαός ενωμένο, ισχυρός, να αντιμετωπίσει τους απεικιοκράτες των Βρυξελών που θέλουν να επέμβουν σε αυτή τη χώρα με κάθε τρόπο. Διεκριτικούμε την ελευθερία μας, Δικούμε το δικαίωμα στη ζωή μας, διεκδικούμε την ανεξαρτησία μας από τους δολοφόνους των λαών. Δεν ξεχνάμε την ιστορία τη γράφουν οι λαοί και όχι οι διεθνείς τύραννοι.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 ένα φτωχό ίσως και συριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Ας δώσουμε κάποια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 Φουχτελ, είναις πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος αμα τον γνωρίζεις πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ συμπαθής. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Η λέω λοιπόν δεύτερη, ότι αυτά είναι δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα σας. Έχω τα ρούχα μου. Πω. Εγώ, περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε τι. να μου απαντήστε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Λε, σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί Λε, που λεπτές εκλεγμένοι από Βουλή από, δε, από τον ελληνικό δε, λαό με 258 δε, ψήφους δε, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους δε, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τις Siemens Σμένα με την έννοια τη επιτήρηση θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη ευρωβόνη για πάντα για πάντα για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα. später nebel para calumen agente de galocín xénico fotografic ine ine